Δηλαδήλαδή το καλοκαίρι, ακούτε την ώρα του κινήματο δεν πληρώνω ενίο μέτωπο. Καλησπέρα σα, είναι η κομμάτι όροση που μα <συμίλωνο> δίνονται μέτωπο, Είμαι ο Λίνα Παπαδόπουλο, εγώ μαζί με το Λινίδα Βαδόπουλο. Καλησπέρα και από μένα <συμίλωνο> ε ε και μαζί θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Θα σα ενημερώσουμε για τι ε δράσει του κινημάτων δεν πληρώνει εννοή μέτωπο, οι οποίε συνεχίζονται ε ακατάστατα θα έλεγα, παρακολουθήκια είναι η εποχή κιόλα. Είναι και εποχή που το μημό 3 θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλέον. Είναι η εποχή που οι νιοπόρεσα μεν, αλλά αν τα μνημόνια. Ωραία, mm -hmm. ε, γεωπόρεσα το ε, και Σίγουρα έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας, σαν κίνημα. Ε, γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και ε, σε μια διαδικασία ανασυγκρότηση έλεγα, του κίνηματός μας. Ε, ε, και πανελλαδικά, αλλά και στην Αττική. Ε, προκειμένου να φτιάξουμε... Ένα πολύ δυνατό κίνημα, το οποίο την επόμενη μέρα θα βρίσκεται σε όλα τα μέτωπα και το οποίο θα προασπίζεται, τα σφαίρα του ελληνικού λαού, γιατί όπως βλέπουμε οι δυνάμεις ε, των από πάνω είναι συγκροτημένες, είναι απλόντα οργανωμένες και όλοι μαζί προ, προσπαθούν να προχωρήσουν σε αυτή τη δύο ε, διαδικασία για να μας πάρουν ό,τι μπορούν ακόμη. Πλέον λοιπόν, υπάρχει μια καταθλιπτική, θα έλεγα, κοινοβουλευτική μνημονιακή πλειοψηφία η οποία δημιουργεί, ασύ, με κάποιο σχετισμό ε, στη, και στο Αγγιουνοβούλιο αλλά και γενικότερα αυτός ο σχετισμός αντιχεί για να κάνει στην ελληνική δημόνια. Ο λίγος λαός αισθάνεται συνένοχο σε μεγάλο βαθμό ε, για τα μνημόνια τα οποία θα μπήρθουν στο κεφάλι, ε, γιατί ουσιαστικά τα απενοχοποίησε με την... Ε, ψήφωτου στις προηγούμενες επιλογές. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως ε, δεν είναι ώρα ούτε για κλάματα ούτε για εσωστρέφεια. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε ε, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ανάγκομος στον αυτά τα μέτρα τα οποία έρχονται, τα οποία είναι πολλά τα οποία είναι δυσβάσταχτα τα οποία ε, θα διαλύσουν ουσιαστικά ολόκληρου τομεί παραγωγικού όπως ε, τον αγροτικό τομέα θα καταδικάσουμε συνταξιούχους και τις επόμενε γενιές των ανθρώπων και τον συνταξιούχο να mm -hmm. με τη διάλυση του ασφαλιστικού και θα έχουμε και την, το πλήρες ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας mm -hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από την έννοια του ότι ουσιαστικά εκχωρείται ο τόπο ο ίδιος και μετά για να τον πάρει πίσω θέλει μια πολύ που λέμε ε, γι' αυτό θα πρέπει όντως ο κόσμος να αυτοργανωθεί ε, από τα κάτω αλλά και από τα πάνω, από όποιες, ε, ε, με, με όποιον τρόπο ο να βοηθούν αγώνας γι' αυτό, στο, ε, γι αυτό το οποίο μας έρχεται έ Είναι και πολλά είναι, Να θέσω δυο-τρία θέματα της επικαιρέτες στο τραπέζι έτσι, να Θα σχολιάσουμε το πρώτο η στην δημοκρατία. Αυτό <στάξει> είναι πολύ σημαντικό ζήτημα <στά> για το λαϊκό κείμενο. Καταρχά, ε, νομίζω, <στά> νομίζω, <αν μπορεί. στά> <χαθεί> <στά> νομίζω ότι δείχνουν δύο-τρει υπογραφέ στο Λεωριάνικα. Πού να πάνε, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, Πού μπορούν, μια δημοκρατία, με όποιον την επόμενη μέρα να έχει κεφάλι γνωρίζουμε ότι είναι το κόμμα το κατεξοχήν τη αστική τάξη εδώ στη χώρα μα. Τα προθύρα σχέδια των μεγάλων εργολάβων, των τραπεζιτών κτλ., που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του μπλοκ του ΝΕ ναι, στο πρόσφατο δημοψήφισμα. Μόλι τι δυνάμει αντίδραση, τι συντηρητικέ δυνάμει ε, των ολιγαρχών, μαζί, παρούσε. Ε, και μαζί και με τον Μπατούλη που τον βλέπω τώρα έχει αυτός, αρχίσει να να ε, σωστά ε, Εντάξει είναι ένα άλλο ζήτημα Τεράστιο, πραγματικά μεγάλο ζήτημα Τώρα αυτό εντάξει, το αναφέραμε παρεμπιστόντως ε, Είναι το μεταναστευτικό Και το Πώς συνεχίζεται η μαζική ζωή μεταναστών στη χώρα μας ε, Πώς η Συρία αποτελεί ένα ε, και... Μέτωπο σύγκρουση ε, διαφορετικών αυτών των Και τεράστιο συμφέροντο σύμμαχο. Βλέπουμε και η Ρωσία έχει μπει στο παιχνίδι τώρα. Η Ρωσία, μικρά, αν σκεφτούμε ότι ο Άσαντ, ε, εν πάση περιπτώσει, ήταν κατεξοχήν ε, σύμμαχο τη Ρωσία, yeah. το καθεστώ Άσαντ. Ε, και γι' αυτό το λόγο, ε, εν περιπτώσει, οι δυνάμει όπω οι ΗΠΑ θέλησαν να σπάσουν αυτό το καθεστώς, έχρεψαν το Ισλαμικό κράτος, το οποίο τώρα εποτίθεται... Φαλώς και όλες, δεν νομίζω κάνουν το αποκρύπτουν πλέον. Οι χρηματοδοτήσεις δηλαδή που έγιναν και το πώ εξόπλισαν το Nice's, ας πούμε. Σωστά. Είναι... διαρρεύσει Έτσι κι τώρα που διάβαζα, σε έγκυρα site που 500 Όχι, όχι, πλάκα. Σε σοβαρά site έβλεπα ότι το οι Ρώσοι έχουν αρχίσει τους βομβαρδισμούς εν ε, ε, δεν θα πάνε από ξηρά, γιατί ε, ουσιαστικά τότε θα μπετονάρουν ένα ολόκληρο μπλόκ Ισλαμιστών εναντίων τους που θα σπεύσουν ε, χώθεν για να χτυπήσουν την χριστιανική απειλή. Ε, οπότε χτυπάνε μόνο από τον αέρα και ε, ε, είπαν ότι χτυπήσαν τέλο πάντων ε, του ε, διάφορα στρατεύματα και ήταν ε, μέσα του. Κάποιοι μαχητέ που είχαν έρθει από την Λιβύη, από την Τινησία, ε, από τον Ταγκεστάν, ξέρω εγώ, και επίση βρήκαν και αμερικανικό εξοπλισμό. <laughs> <Εντάξει>. <laughs> Αυτό. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει για να το θέσουμε πολιτικά, ότι υπάρχει ένα τεράστιο παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με την επιβολή ε, τη. Ε, ε, με την επιβολή τη κυριαρχία των της, ΗΠΑ μέσα στη Συρία. Για, ε, δεν το έκανε άμεσα αυτό, το έκανε έμεσα, μέσω άλλων δυνάμεων και κυρίω την αποσταθεροποίηση την προκάλεσε, την προκάλεσε κάποια γεγονότα πάντων, τα οποία συνέβησαν και μέσα σαν αποκοινωνικέ ανάγκε μέσα στη Συρία αρχικά. Όμω ο κατεξοχήν αποσταθεροποιητικό παράγων, παύλα, ε, ασύμμετρη απειλή είναι εκεί πέρα ο Άισι. Λοιπόν, αυτόν τον εξόπινσαν, τον δημιούργησαν, τον στρατολόγησαν κτλ. Ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα παρακλάδια τους τέλος πάντων, δεν μπορούν να πήγαν στη CIA. Αν και ο Κέρι ε, δήλωσε ότι μέσα στους νεκρούς, βάση περιπτώσει, τώρα πιεκκίνησε με τον Λαυρό, που τζόν την παρακλάδια να, του παρακλάδι, είπε ναι. βάση περιπτώσει ε, ο Κέρι και ο Μακκέιν, ο, ο γερουσιαστής ο οποίος και βάλει με τους Λεπιβλικά, είπε ότι ξέρω εγώ, μέσα στους νεκρούς είναι και τάγματα τέλος πάντων ψυρίων, οι οποίοι ήταν στρατολογημένοι και ε, ε, τέλος πάντων είχαν ε, προπονηθεί ναι. ε, στις καταστάσεις ε, ναι, ε, ναι, ναι, ναι, ε, της CIA. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς η Ρωσία που τα καλά με τον καθεστώ Σάσαν και τα έχει ε, η οποία έχει αναυτικές βάσεις έτσι καλούς από πριν στη, στα παράλληλα. Τώρα ουσιαστικά δέχεται μία ε, επίθεση, εν περιπτώσει, από τις Ηνωμένες από την Τουρκία και από τον ε, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια, το οποίο, λέω, ε, δηλαδή, και το φέτος σε αυτή τη βάση, για να φάνει πόσο ημπεριαλιστική επίθεση ήταν αυτή, από κάθε μεριά, και από τη Ροζέγερ της Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, ε, πόσο, δηλαδή, είχε να κάνει με σχέδια ε, κυριαρχίας τρίτων, και δεν έχει καθόλου αυτό να κάνει, ή μπα περιπτώσει είχε να κάνει σε έναν μικρό βαθμό με τα συμφέροντα του Συριακού λαού. Ο οποίο τώρα βρίσκεται, α πούμε, σε μια κατάσταση διάλυση, ε, ματοκινήματο και. εν πάση περιπτώσει, όσο ξέρει, το. Έγινε. ή μια γενοκτονία. Μια γενοκτονία, των Συρίων. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι που είχαν και μορφωτικό επίπεδο και ιστορία και πολιτισμό και όλα. Δεν, δεν έρχονται έξω από τη ζούγκλα. Ε, χωρίς να επιτυμούμε οποιοδήποτε λαό φυσικά και οποιοδήποτε βελτισμό, αλλά ε, για να τους έχουμε στο νημο άσως έτσι όπως είναι ο όντως, ε, όσοι δεν έχουν έρθει σε μαζί τους, ε, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν εδώ και καλοστοκούμενοι κάποιοι από αυτούς ε, και οικονομικά, οι οποίοι απλά ξεριζώθηκαν και ήρθαν εδώ και έρθαν στην Ελλάδα για να μείνουν φυσικά στην Ελλάδα των νημονίων, που δεν μείνουν οι Έλληνες, ήρθαν εδώ ως... Βέβαια την Ελλάδα σαν έναν διάβλο Οι με την πόλη του Ευρώπη Στον Αυτό είναι Σωστά ε, Εντάξει, γενικά Αυτή η στρατηγική Ας πούμε των μεγάλων δυνάμεων Να εκμεταλλεύονται Οι κάποιες τά, κοινωνικές αντιθέσεις ας πούμε, Οι οποίες και στην Συρία Επίχαν έτσι Και να τι ε, κατευθύνουν Προς το συμφέροντος Για το συμφέροντος Γενικά σε μια περιοχή Την οποία δεν ελέγχουν του σε μια περιοχή που την ελέγχουν, από ό,τι δεν του φέρει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τόσα χρόνια, α πούμε, μπορεί η περιοχή, η περιοχή εκεί να ας πούμε, από πολέμου κτλ. Αλλά στην Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, δεν έχει γνωρίσει ο Ιωφούνιο. Που είναι τον Αμερικάνο, ας πούμε, μεγάλη, το Αμερικάνο α πούμε, μεγάλο μεγάλε success. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> ε, ε, η Συρία που ήταν ένα παράδειγμα, εντάξει, ήταν. Ο Άσαντ, όντω σύμμαχο των Ρώσων περισσότερο κλπ. Δηλαδή, Χωρί ε, να σημαίνει αυτό είναι καλό, απλά ενό στρατόπεδου των Αμερικάνων τέλο πάντων. Ε, μ, βλέπουμε πω αυτή η αποσταθεροποίηση εντάχθηκε με διάφορα μέσα και φυσικά υποκίνηση ε, των, ε, των ε, κοινωνικών αντιθέσεων και εκμετάλλευσή του. Οπότε ένα υπαρκτό κοινωνικό κύμα το οποίο αμφισβήτησε τον Άσαντ και έγιναν διαδηλώσει μεγάλη στη σειρά κτλ. Από τα χημικά του Άσαντ, δηλαδή βλέπουμε τα αντιπάνω στρατόπεδα. Ε, ε, στρατηγικά κινήθηκαν ας πούμε, με μεγάλη όρμη το ένα απέναντι στο άλλο ε, ο κόσμος είχε μια υγιή επιθυμία προφανώς αρχικά ότι δεν του άρχισε η ζωή του έτσι ε, δεν ζούσε καλά ε, υπό το καθεστώς άσαν ένα μέρος του κόσμου τουλάχιστον ε, μπήκε και ο άρχισε στο παιχνίδι έχουμε και την αποσταθεροποίηση της ευρύτερη περιοχή. Φυσικά και με το θέμα το κουρδικό, α πούμε, στην. Ναι, και οι Τούρκοι έκαναν ας... ευκαιρία, βρήκαν και όσοι θέλανε του Κούρδου να εξοπλίζονται και να προελάβουν σε κάποια μέρη ω αντίσταση απέναντι στο Ισλαμικό κράτο. <συσίρα> Οπότε αναγκάστηκαν και οι Τούρκοι να μπουν μέσα στο παιχνίδι, προκειμένου και καλά να χτυπήσουν το Ισλαμικό κράτο. Αλλά κι πάνω του Κούρδου. <συσίρα> οι Τούρκοι βλέπουμε ότι έχουν δώσει και δύο, πλέον δώσαν και δεύτερη βάση στου Um, ε, αυτή τη στιγμή Και ποιο ρόλο παίζουν οι Τούρκοι στην περιοχή. Γενικά, όλε οι δυνάμει τη περιοχή έχουν ενεργοποιηθεί προκειμένου να φάνε αυτήν την πίτα όσο περισσότερο γίνεται. Την ίδια στιγμή, όπου ο Συριακός λάος, ας λαό ε, ξεριζώνεται κατά εκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε ότι θα φύγει πάνω από το μισοπληθισμό τη Συρία. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για με, μετακόμιση μια χώρα, δηλαδή, πλήρη διάλυση. Αν δούμε τι πολιτικέ τη ισοδεδωμένη αυτή τη στιγμή δεν τι κατάσταση είναι ισοπαίδωση εντάξει, τι να μείνει, ο, ο κόσμος να μην να κάνει τι ακριβώς να εγκλειομιστείτε τα ερήπια και εντάξει και λέμε από την άλλη ξέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση που το παίζει ξέρω, η ειρηνευτική δύναμη ξέρω, και η δέντρη, που είναι καθαράσουμε πούμε ε, με το ειπεριαλιστικό μπλόκ τη τις ε, και λέμε ότι τι θα κάνουμε με τους μετανάστες και τα οι άνθρωποι που παίζουν πρωτογονιστικό ρόλο στον ξεριζωμό αυτών των ανθρώπων και υποκριτικά τελείως κάθονται και συζητάνε ο δεχτούμε χίλιοι, χιλιάδες, στις χώρες μας. Και απ' την άλλη ακούγεται και για τη μέρη την να πάρει α Ναι, ναι, εντάξει. Αυτή η ευρωπαϊκή ατσέρα και ο Άρας Γεωγέννης Νομπελδημοκρατίας Λοιπόν τέλο πάντων Γενικά αυτό που προωθείται Γενικά και είναι πιθανό ένα σχέδιο τριχοτόμηση τη Συρίας Οι Ρώσοι πλούς ήταν για τα καλά δυνατά στο παιχνίδι, Γιατί δεν τα συμφέροντά τους Εκεί πέρα και δεν τα αφήσουν έτσι εύκολα Το καθεστώ Άσαντ Δηλαδή ουσιαστικά το κόμμα των Βαλεβιτών Εντάστατε τόσο που, ε, στο οποίο είναι επικεφαλή ο Άσαντ είναι φιλορωσικό. Ε, έχει διασυνδέσει και με το Ιράν. Ε, και ε, το ένα κομμάτι το οποίο θα βγάζει μέχρι τα παράλια ε, θα είναι, ξέρω εγώ, του καθεστώτο Άσαντ. Awesome. Μπορεί να μην λένε να τον καθαρέσουν εν πάση αλλά αλλάξει να είναι το καθεστώ. Και δύο άλλα κομμάτια τα οποία θα έχουν να κάνουν κυρίω με άλλα δύο κράτη <no Lite> τα οποία θα έχουν να κάνουν. Ισλαμικά κράτη, όχι με το Ισλαμικό κράτο, τα νέα Αλλά τώρα με το διοικείτε, το φαινόμενο ηγέτη τη αντιπολίτευση. <συμίως> τώρα τα είναι σενάρια. Να <συμίως> δείτε μια πολιτική λύση εδώ. Να δείτε την πίτα. Μα κάνετε πού θα κάτσει η πίτα μεταξύ Ρώσων, Αμερικάνων και Ιράν. Πού να πούνε, δηλαδή, με <συμίως> όλο τον <συμίως> μπλοκ. Το Χόντζα, όχι ο Χόντζα τη Αλβανία. <διεκεί>, ο Χόντζα τη αντιπολίτευση της Συρίας να το ένα από τα δύο. Με του βλέπουμε τελικώ ότι όσο. <συ> και να και η αφόρμητη ε, τέλος πάντων ε, αντίδραση του λαού τη Συρίας ξέρω εγώ, το προηγούμενο διάστημα πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Βλέπουμε ότι τελικώς ε, τα κύματα τα οργανωμένα τα οποία αντιδρούν αυτή τη στιγμή στη Συρία ο, οργανωμένο τρόπο είναι από ε, τα δεξιά του άσαντε αν δεν πάει περιπτώσει. δηλαδή από εκείνη την πάντα, συνεπώς Έχουμε ε, αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει στη Γερμανία ένα φορέα α ένα που είναι κανόνα της Ινδίας δυνάμεις για μια βάση ανατροπή τη δικτατορίας του Άσαν, αλλά και χωρίς να προωθεί η εξωτερική σειρά, α ξέρω Όχι, να στάση. Δηλαδή, yeah. α πάμε την βάση των Αμερικάνων, Ρωσ... Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι πάντα αυτό το είναι μεγάλο, ε, Πάντα ε, τον ε, έτσι, τουλάχιστον αυτή το αφήγημα της άρθρας τάξης, προτείνεται ότι πρέπει να προσδεχθούν σε ένα άλλο. Δεν μπορεί να είναι μόνος τους ρε παιδί μου να απεξάρτης πλούς, όπως και η χώρα μας. Αν δείτε ποια είναι η πτυχήματος, Ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν μπορούμε να είμαστε έξω από ένα μπλοκ. Δυνάμει είναι και νεοφιλελετερο, ακραία νεοφιλεύθερες, που είναι οι Ευρωπαϊκοί Ένωσοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε δηλαδή δε, δε, να καθορίσουμε ανεξάρτητα την πολιτική Τώρα παίρνουμε την άδεια του μπλοκ στο οποίο ανήκουμε. Και να υπηρετούμε αυτή την πολιτική. Γιατί όλας ο Τσίπρας πήγε τώρα στην Αμερική. Ε, ε, μέσα στα υπόλοιπα και ίσως και το πιο σημαντικό είναι και το ζήτημα του ΑΟΓΔΟΥ. Ναι. Το οποίο είχε υπογράψει προηγούμενη κυβέρνηση. Με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ας πούμε, αλλά τότε υπουργό ενέργεια τον Λαφαζάνι. Το οποίο ήταν για μια πολύ μεγάλη επιτυχία από την άποψη της, ε, ε, μιας πολυγιάστατης εξωτερική και οικονομικής η πολιτικής τη Ελλάδα για τον αγωγό φυσικού αερίου, εν πάση περιπτώσει, από τη Ρωσία. Ε, το θέμα είναι ότι διάφορα λέγονται, τυπώθηκαν, ότι ο Πούτιν μίλησε με τον Τζίπρα, εν πάση περιπτώσει και του είπε, αφού βγήκε πρωθυπουργός και του είπε ότι, ξέρω εγώ, ε, τι γίνεται με τον αγωγό, έχουμε υπογράψει κτλ. και ο Τζίπρας, του είπε, φυσικά, άλλο ε, θα δεχτεί στις πιέσει από ε, τι καμπάνιες πολιτείες. Είναι εντάξει, τώρα θα δούμε τότε, δηλαδή. Άφησε ένα φωλεό τοπίο, όπου φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες επίσημα είχαν παγορεύσει την προηγούμενη κυβέρνηση, επίσημα είχαν παγορεύσει, όχι μεσογειαρό και κουτσοκομελιών, να πει ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι ο αγόρος Ντα, το, το Αζερμπαϊτζάν και ο, το, το, το οποίο φυσικά δεν ήταν καθόλου συμφέρον, και <γι'> όχι ο ρωσικός. Και αυτό να διαλέξετε. Αυτό μας είχε πει ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, το Πόσο πιο έγκυλη παρέμβαση στα ιστορικά τη χώρα, έτσι. Ναι, <συστά> μπορεί <συστά> να γίνει με χειρότερο τρόπο. Και εντάξει, παρόλα αυτά, α πούμε την είπα, όλοι να αντιδράσουν γιατί το κόμμα του Σούρσα τότε ήταν πιο πολύ συλλεκτικό κτλ. Δεν γινόταν. Ε Εγώ τι πιστεύω. <συστά> <συστά> Τώρα όμως θα δούμε, γιατί πρι... mm. δεν είναι πόσο θα εμποδοθεί αυτή η συνεργασία συγκεκριμένη η οποία και αυτέ τις εργασίες θα έφερναν αρκετέ, mm. και ουσιαστικά θα ανοίγει η γεωπολιτικά μια συμπέραση του, ε, του δημοσίου τομέα πούμε, του ελληνικού, του ελληνικού κράτους με το ρώσικο, α πούμε ναι ναι, ναι, ναι, ναι Δηλαδή δεν έπαιναν τα ιδιαίτερα και πάλι τα κεπαλλιά τουλάχιστον από ελληνικής κυλοβράς, πέρα. Πέρα. δεν θα έπαιναν το κοπελούζιοι που θα έπαιρναν τώρα προς την πλευσά αεροδρόμια κλπ. Εντάξει, σε αυτή την παγκόσμια πραγματικότητα είναι πως απαντάμε. Ναι. Αυτό είναι ένα πραγματικό δίλημα. Αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα γενικά. Ένα πραγματικό ζήτημα. Εντάξει, υπάρχει το ευχολόγιο και υπάρχει και πρακτικά το τι κάνουμε για να μηνυ γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να τρέψουμε με ευχολόγια αυτή την πραγματικότητα για να τον οδηγήσουμε σε μια άλλη πραγματικότητα, καλύτερη ή πιο κοντά στι δικέ μα θέσει, είμαστε γελασμένοι. Πέσει <σχερ> γι' αυτό και το κίνημά μα, κάθε μέρα στον δρόμο. Προκειμένου να κινητοποιήσει συνειδήσει, να θυπνίζει συνειδήσει, να δημιουργεί ανθρώπου αγωνιστέ, οι οποίοι δεν αρέχονται να του πλέψουν από πάνω, σαν θέσφατο, α πούμε. Γιατί θα δημιουργεί συγκεκριμένο τρόπο, πούμε, και στην πράξη, όχι μόνο στα γράφη. Δηλαδή, αν νομίζουμε ότι ο δρόμο. Από του αξιτουζυγού, α πούμε, πάνω από τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πλήρω εξαρτημένη. Η χώρα όπω πάντα ήταν στο νεοελυνικό κράτο. Μόνιμα είχε του πάτρωνε του, έτσι. Ε, βλέπουμε ότι ακόμη συμβαίνει αυτό. Είμαστε προσδεδεμένοι στο άρμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που στο άρμα των ΗΠΑ και έχουν κάνει ένα ωραίο, ωραίο συνασπισμό, μια ωραία συμμαχία. Και εμεί δεν υποστηρίζουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και να προσδοριστούμε στο άμα τη Ρωσία, για παράδειγμα. είναι αυτό ο στόχο. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί ο λαό, να αφυπνιστεί και να δει ότι μόνο μέσω του δικού του αγώνα, τη οργάνωση της πάλης του σε όλα τα μέτωπα και πολύ σημαντικά είναι τα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας. Το έχουμε την εξωτερική, δηλαδή αυτά είναι μικρά λιθαράκια που μπαίνουν σε έναν ευρύτερο αγώνα αντίσταση που πρέπει να δημιουργηθεί. Ενάντια στον υπερρεαλισμό, ενάντια στην απόλυτη εξάρτηση της χώρας μας από τον ξένο παράγοντας και τους ξένους Ολιγάρχες και τους Έλληνες Ολιγάρχες φυσικά. Πρέπει οι λαοί τη Ευρώπη να αφυπνιστούν, να δουν ότι αυτό το μόρφωμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα υπερρεαλιστικό μόρφο, το οποίο επιβάλλει ε, την εκμετάλλευση ε, των ολιγαρχών πάνω στου λαού. Αυτό είναι ουσιαστικά. Ότι ο παγκόσμιο καπιταλισμό δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών. Ότι είναι ένα σύστημα άδικο, έτσι, το οποίο προ, προάγει και νομιμοποιεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η τεχνολογία είναι ανεπτυγμένη σε τέτοιο βαθμό που. Όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή του κόσμου θα μπορούσαν να ζουν αξιοπρεπώ. Και αυτό δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο γίνεται. Και βλέπουμε ότι όσο προχωράει το σύστημα, το οποίο τρέφεται από τη συσσόρευση κεφαλαίου και πλούτου, τόσο περισσότερο αυτή η αναδιανομή βάρουν του στον πολίτη. Είναι οι φυσικοί κανόνε, α το πούμε έτσι, του συστήματο που λειτουργεί έτσι. Εξαρτάται από τη συνεχή συσσόρευση πλούτου. Και πλέον τέτοια θέματα, α πούμε. Δηλαδή το θέμα του τι σύστημα θέλουμε, τι κοινωνικό σύστημα θέλουμε. Τη σύστημα οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Είναι απόσπαστο ζήτημα το αν θα παλέψουμε αύριο για τα αυτονόητα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, α πούμε, του να μην έχουμε το χρέο δραχνά πάνω από το κεφάλι μα που να μα φύγει τη δουλειά και να αναγκαζόμαστε να αποδεχόμαστε, α πούμε, μέτρα πλήρους απολυκιοποίηση τη χώρα. Το να μην περάσουν οι πληστηριασμοί, το να μην πληρωθούν τα χαράτσια για παράδειγμα, τα οποία θα έρθουν να μπουν για να τη μαύρη του πάλι για μία ακόμη φορά. Ε, το να μην δεχτούμε ε, το κλί... περαιτέο κλείσιμο των νοσοκομείων για τι δημόσιες παιδείας και τι δημόσιες υγείας, το να μην επιτρέψουμε στους τραπεζίτες για παράδειγμα, αφού ανακεφαλαιοποιηθούν για μία ακόμη φορά από τον ελληνικό λαό, να μας πάρουν τα σπίτια, αλλά και να ξαναπάρουν και τι διοικήσεις των τραπεζών, που είναι πολύ σε... έχει δρομολογηθεί αυτή την διαδικασία, να, πα... να επιστρέψουν πάλι οι τράπεζες δηλαδή στους διαχειριστές που τις χρεοκόπησαν. Δηλαδή, αυτά δεν υπάρχουν γενικά. Προφανώς γίνονται κατ' επιβολήν των ξένων, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο ε, κατάλληλο ας... ε, εντολογόχος, πούμε, για να εφαρμόσει τις εντολές, τις εντολές, έτσι. Πρέπει να υπάρχει και αυτό το υποκείμενο. Ε, εντάξει, εμείς πιστεύω ότι είναι, για εμάς είναι μονόδρομος η οργάνωση ενός τέτοιου αγώνα το επόμενο διάστημα που θα οξηθούν οι κοινωνικέ ανθρώσεις σε απίστευτο βαθμό και θα φανεί, γίνει, πιστεύω, ολόκληρης τη Ευρώπη. Έτσι, το να διαχειριστεί στο ζητήματα απ απλού ανθρωπισμού, ας πούμε. Να μην μεθαίνουν οι άνθρωποι στου δρόμους, να μην μένουν άστεγοι, ε, να μην ξεπεράσει η ανεργία δυσταιόρυτα του, που ήδη έχει ξεπεράσει, εν καιρό ίδιμης, αυτά είναι ζητήματα που τίθενται από μόνο τους στο τραπέζι και εμείς θα πρέπει να τα τέσουμε στη σωστή τους βάση. Σωστά. Ε, χθες να πούμε ότι είχαν έρθει στην αφή στο Σύντορμα ε, οι αγωνιζόμενοι πολίτες τη Χαλκιδική, οι είχαν έρθει από τι επιτροπέ Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ανάγκε τη Μεξόγειο Χρυσού. Ε, ένα έργο το οποίο μέχρι στιγμή αποφέρει μόνο καταστροφή και θα, έτσι, ήταν προγραμματισμένο, να επιφέρει μια ανίποτη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και στι ζωέ των ανθρώπων, όλη τη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο έργο, επειδή δεν πληρεί ε, ε, τι ε, ούτε καν. Για τα μάτια του κόσμου της ε, ε, του όρου του οποίου ε, προέβλεπε η Σύμβαση Παναχώρηση, ε, διεκόπη. Ε, και ε, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται έρευνα. Ε, δηλαδή, δηλαδή δεν συνεχίζεται η καταστροφή πρακτικά. Ε, τώρα αναμένουμε από το Συμβούλιο τη Επικρατεία, το οποίο συνεδρίασε ε, σήμερα και θα βγει απόφαση μέσα στον επόμενο μήνα κατά πόσο η προσφυγή της Eldorado Gold και των υπόλοιπων μεγαλοεργολάβων, μπομπολέων και το κατ' εξής, με τους οποίους συνεργάζεται μαζί με όλα τα παπαγαλάκια φυσικά και τα κανάλια τα, τα δικά του, τα οποία ε, έχουν αναλάβει το πρώτο βιολίστο επικοινωνιακό τεχνίδι ε, εν περιπτώσει να δούμε κατά πόσο όντω το Συμβούλιο τη Πυρατείας θα τηρήσει έστω τους στυχιώδεις κανόνες και τη στυχιώδεις λογική όντως να αποφανθεί περί της παρανομίας αυτού του έργου και ουσιαστικά να την το σταμάτημα των εργασιών και την πλήρη διαταπή ε, Ήρθα λοιπόν, ήμασταν και εμεί εκεί ω κίνημα. Ε, είδαμε του ανθρώπου ε, αυτού με του οποίου πλέον έχουν πάρα πολύ καλέ σχέσει και προσωπικέ. Ε, προ, έγινε προβολή ενό διακηματικού που δείχνει όλη την ε, πραγματικότητα ε, και ό,τι έχει γίνει. Δεν του καρρύπτουν όλοι οι μύθοι ότι η επένδυση, επένδυση αυτή θα μπορεί να, να φέρει οποιοδήποτε όφελο. Λέγουμε ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι έτσι και αλλιώ και ζημιογόνα και καταστροφική. Ε, για πάρα πολλούς λόγους. Ε, να, να πούμε ότι ο μεταλλευτικός κώδικας στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ψηφιστεί επί Χούντας, ουσιαστικά ε, δίνει 0% όφελος από το εξορισσόμενο μετάλλευμα ε, στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή 0% τίποτα. Να πούμε επίσης ότι η Elberado Gold ε, πήρε πραγματικά ένα κομμάτι ψωμί, ε, τα μεταλλεία του χρυσού. Ε, τα οποία αυτή τη στιγμή ε, είναι, στοιχίζουν περί δισεκατομμύρια ευρώ στο διεθνή χρηματιστήρια. Είναι για δέκα εκατομμύρια. Είτε Είτε εκατομμύρια. Για 10 εκατομμύρια. Ε, να πούμε επίση ότι ε, τα κέρδη όλα από τα μεταλλεύματα, τα οποία δεν είναι μόνο χρυσάφη έτσι, είναι και αλουμίνιου, είναι διάφορα εν πάση περιπτώσει, υδράρι, γύρω σκλήτω καθεξής. Ε, τα κέρδη από τα μεταλλεύματα αυτά ε, τα βγάζει έξω η Ελεντεράν τον του στην Ολλανδία σε μια θηγατρική και μέσω τριγωνικών συναλλαγών μεταφέρονται αφορολόγητα στα νησιά Μπαρμπάρουτο, ε, ουσιαστικά με το ελληνικό δημόσιο να μην εισπράττει τίποτα Τίποιο από την ελεφορία μέσω τη εφορία και να πούμε ότι οι περισσότεροι από ε, του εργαζόμενου αυτού, που εκτέλου στο τέλο μου, ο ίδιο το αρχικό ε, είπε ότι είναι 1.300 και δεν είναι 5.000 και 10.000 που λέγανε, ε, οι περισσότεροι από αυτού του εργαζόμενου. Είναι με βάουτσερ, με κρατικά κρατικά, κρατικά συγχορηγούμενα Είναι με συμβάσεις απαράδεκτας εμάς στο εκτός Από την ίδια την εταιρεία Άρα αυτό το ότι δίνει δουλειά στην περιοχή για τα λιπά Αυτό το ακούγεται λίγο με ρεσέ εμάς ε, Να πούμε τέλος ότι η καταστροφή είναι τεράστια Η οποία έχει δημιουργηθεί ε, Δυσεπούλωτη Να πούμε ότι ε, με την flash melting την ε, διαργασία Την οποία υποτίθεται ότι είπαμε. ότι θα μια προηγμένης ε, μορφή διαργασία ε, εξόρυξης ε, χρυσού ε, την οποία είπαν ότι θα ε, φαρμόσουν φυσικά δεν την ε, εφάρμοζαν ε, Αυτό ήταν το Plan A ε, και αυτό ήταν ουσιαστικά το τυράκι, η φάκα που πίσω ήταν ε, ε, απλά να αρχίσουν τα... Ε, να αρχίσουνε εξόρυξη, να αρχίσουνε οι εργασίες κτλ θα βρει, βρεθεί ένα φιλικό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον και μπας μετά να γίνει μέσω του και ανούχων να, να, να τρίου το οποίο θα επέφερε τεράστια προβλήματα και, κατα... και μια τεράστια καταστροφή το άλλο σκεφτείτε και στον υδροφόρο ορίζοντο και στην περιοχή αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές ολόκληρη την Ελλάδα θα άλλαζε ουσιαστικά πάρα πολλά πάρα... Ε, πάρα πολλούς παραμέτρους από το, από το κλίμα πανελλαδικά αυτή ναι, η μεγαστροφή Και αυτή η Κιάνος δηλαδή θα ήταν μια σφαιρική, σφαιρικού τύπου ας πούμε ε, Ρίπανξη δηλαδή θα, θα μόλυνει σε πολύ μεγάλο έμβρος Δηλαδή τον υδροφόρο ορίζοντα, την ντροπική αλυσίδα κτλ ε, Πέραν του, της Κιάνος, ε, ε, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ σε μου Αυτά τα πετρώματα ε, είναι και πολύ πλούσια σε άλλες ουσίες, να βέβαια, σύνδεκο και τα λοιπά, σύνδεκο, υδράγειο. Ε, ε, ναι. ε, φυσικά, να πούμε επίση, πολύ σωστό, να πούμε επίσης, ε, <συσοστό> να πούμε επίσης ε, ότι ε, υπάρχουν διάφορες μελέτες και διάφορες, ε, έχουν γίνει διάφορες έρευνες, ε, όπου ουσιαστικά σε αυτό το στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο τύπου ε, ορυχία τα οποία σχετικά δεν είναι τα κλασικά οριχεία, με τις καπάνι και τις σκυλιές, yes, δηλαδή, ε, δεν μπορεί να γίνει flash melting. Ο μόνος τρόπος στα πετρώματα, τα συγκεκριμένα της ε, κασάμδρας και της χαλικινικής, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να γίνει εξόπιστα είναι και άνος. Λοιπόν, η, η σύμβαση παραχώρησης προέβλεπε ότι σε μία μικροκλίμακα θα γινόταν ε, ουσιαστικά μια δοκιμή φιλασμένη για να δούμε κατά πόσο μπορεί να ισχύσει ε, αυτό τη φιλοδοξία, εμπασχεριστώσει. Ε, η ίδια η εταιρεία, για να έχουμε το την ιστορία... Ε, Ουσιαστικά παραβίασε τη συγκεκριμένη, συγκεκριμένη παράμετρο που προβλεπόταν στη σύμβαση. Η σύμβαση παραχώρησε να, να εξηγήσουμε για τον κόσμο τέλος ότι είναι ένας νόμος του κράτους που υπάρχουν δύο αντισυμβαλλιόμενες πλευρές, το ελληνικό δημόσιο εμπροκειμένο και η εταιρεία, όσο η κοινωνία πραξία, ε, όπου το κάθε ένας από την πλευρά του θα πρέπει να φιλωρεί κάποιε προδιαγραφές. Οι συγκεκριμένοι, όπως και οι περισσότερες ε, ε, συμβάσει παραχώρησης οι οποίες γίνονται μεταξύ τέτοιου είδους μεγαλιοεργολαβικών συμφερόντων και καλλιεργικού δημοσίου, γίνονται μελαιόντιες υπέρ των μεγαλιοεργολαβών ε, συμβάσεις παραχώρησης. Παρ' όλα αυτά, ό, όλη αυτή, όλα αυτά τα μεγάλα λαμόγια δεν μπορούμε να, να ικανοποιήσουμε και να είναι εντάξει με αυτές τις προδιαγραφές, εντάξει, που είναι ε, μονάζι γραμμικά του. Ε, εν πάση περιπτώσει... Στο συγκεκριμένου δεν έγινε, δηλαδή δεν έκαναν σε κλίμακα το flash melting, παραβίασαν κάθε προθεσμία. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Δημοκρατία Δημοκρατίας, δεν έκανε τίποτα για όλο αυτό. Και από εκεί και πέρα, ε, ο λαφαζάν ω προηγούμενος υπουργός ε, ξεκίνησε τις διαδικασίες επί της σύμβάση ε, και ουσιαστικά είπε ότι έχει ένα μήνα προθεσμία, έτσι όπω προέβλεπε η... Η σύμβαση για να κάνετε αυτή τη δοκιμασία, <συσίως> αυτό δεν γίνονταν μέσα σε ένα μήνα και δεν γίνονταν γενικώ στο εγχειρήμα έργο. <συσίως> ε, μετά πήραν άλλο ένα μήνα αυτοδικαίω. Μετά, ο Λαμαζάνη έφυγε την κυβέρνηση λόγω των μνημονίων κλπ. Ήθε ο Υπουργό του Κολέκτη, ο οποίο ουσιαστικά εφάρμοσε ε, και προεκλογικά ε, το προβλεπόμενο, α το πούμε έτσι, που ήταν η διακοπή των εργασιών ε, του συγκεκριμένου. Από εκεί πέρα, πέρασαν οι εκλογέ. Και η εταιρεία έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικράτεια προκειμένου να γίνει ανάκληση τη ανάκληση των εργασιών <συμφίλαι> για να <θα> ξαναρχίσουν οι εργασίε. Και <συμφίλαι> λέει ότι περιπτώ, στο με τη συγκεκριμένη μέθοδο και τη συγκεκριμένη δοκιμή την είχε κάνει σε κάποια άλλα οριχεία στη Φιλανδία. Είχε φέρει και κάτι Φιλανδού εν πάση περιπτώσει. Τι να γνωμοδοτήσουν τα λεπτά, πια στο πέμπτο. Τμήμα του συμβουλίου τη επικρατεία το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον κλπ. Αυτοί δεν μπόρεσαν ούτε τι ερωτήσει του ξαναπαντήσαν από ό,τι μάθαμε. Δηλαδή άρεσαν να ω ουσιαστικά. Εντάξει τώρα, εδώ και πέρα, δεν προβλέπεται έτσι κι αλλιώ ότι μπορούσε η διεκμησία που είχε να κάνει με τη φλαβή. Αντίστοιχα, να την κάνουν και στο Αγκατούγκο α πούμε, την Πουργκίνα Φάσο ή να το κάνουν σπίτι του. Ε, το, το, το έκανα σπίτι μου και, και, και, και, και το υπήρχε. Ε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αυτό: Ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη, ότι από εδώ και πέρα είναι καθαρά, θα είναι καθαρά πολιτική απόφαση του συμβουλίου τη Εκκράτη. Σε περίπτωση που δεν κάνει το αναμενόμενο, που θα είναι η διακοπή των συγκεκριμένων έργων. Εντάξει, το, το μόνο ηθικό ε, επιχείρημα τη εταιρεία ε, είναι. Ότι δίνει δουλειά στους κατοίκους κάποιων χωριών εκεί. Εντάξει, από εκεί πέρα το ζήτημα είναι ότι οποιαδήποτε εργασία δεν είναι πιο ιερή. Εντάξει από την κοινωνική καταστροφή και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Από εκεί πέρα φυσικά το κράτος και η πολιτεία είναι... Υπεύθυνοι να βρίσκει δουλειέ στον κόσμο, εντάξει δηλαδή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους συγκεκριμένου, αλλά και σε όλους του σε ανέργους από τη στιγμή που υπάρχουν. Απλά αυτέ οι δουλειέ δεν θα πρέπει να είναι ούτε εμπόριο ναρκωτικών, ούτε εμπόριο όπλων, ούτε καταστροφή του περιβάλλοντο, ούτε ξέρω εγώ διακίνηση ε, λευκής αρκό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να είναι κάποιε δουλειές νόμιμε και ε, υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Έτσι ακριβώ. Το δικαίωμα, στην, ε, σο... δεν υπάρχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε εργασία. Ναι, υπάρχει <laughs> δικαίωμα <laughs> <laughs> <laughs> σε μια εργασία η οποία όντως θα προωθεί το κοινωνισμό. Σε, σε μια δικαίωση <laughs> προκοπή. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Μπράβο. Ε, για να μην ε, κοροϊδευόμαστε και όλα. Ε, ναι, ναι. Εντάξει, Φυσικά υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του καθενό ε, να είναι η αξιοπρέπεια για όχι για οποιαδήποτε. ακριβώς. Και το κράτος σίγουρα θα πρέπει να φροντίσει όπως να έχουν όλοι δουλειά, όλοι οι άνεργοι, αυτή τη στιγμή είναι στο, το 1 ε τέταρτο της ελληνικής κοινωνίας και παραπάνω, έτσι και οι άνθρωποι αυτοί που αύριο ε, δεν θα έχουν δουλειά λόγω του ότι τα μεταλλλίhe θα κλείσουν και καλώς θα κάνουν να κλείσουν πρέπει να λέμε μισή σκουφά, για να το δεν, δεν πρέπει να γίνει εξόρυξη εκεί. Τελεία. Άμα βρεθεί αύριο η, η τεχνολογική μέθοδο να γίνει, αφιαχτεί ένα κρατικό φορέα δημόσιο, ο οποίο να κάνει την εξόριξη χρυσού, ε, το χρυσά, ε, να κάνει τον χρυσάβγιο, να το χρυσό για το δημόσιο συμφέρον, έτσι, ώστε να ε, μεγαλέσει το ΑΕΠ πούμε, και τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία. Ε, και φυσικά να προσλάβεις και εργαζόμενους με ανθρώπινες συνθήκες και Και να, να τηρήσεις και όλους τους κανόνες και... ...και να προφύγαλε Έτσι θα πρέπει να γίνει. Απλά <συσχερή> πράγματα έχει <και> παστριχτεί. <συσχερή> <Άν βρεθύ τρόπους, συσχερή> αν βρεθεί <συσχερή> τρόπος, αν <συσχερή> βρεθεί τρόπος, μπορεί να βγει αυτό το χρυσάφι. Ε, με κοινωνικού όρου και περιβαλλοντικού. Αλλιώς ας μην εκεί που κάθεται. Ας μείνει εκεί που κάθεται. Ναι, αυτό. <laughs> και ακόμη και να υπήρχε τεχνολογική μέθοδος, δεν θα πρέπει να την έχουν οι ιδιώτες αυτήν την Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι, θα πρέπει το δημόσιο να φτιάξει το φορά εκείνο, έχει όλα τα φόντα. Τόσοι άνθρωποι, Έλληνε και έργα, και έργα οικονομικών, αλλά και μηχανικοί και οτιδήποτε, φεύγουν στο. και μεταλλλαιολόγοι και τα λοιπά, φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι. Το επιστημονικό δυναμικό μια ε, δημόσιας επιχείρηση, α πούμε, η yeah. οποία θα αναλάμβανε τέτοια project. Yeah. Επίση, να πούμε ότι ο νόμο δεν είναι το δίκαιο του εργάτη, το έχουμε πει αυτό. Ο είναι το δίκαιο τη κοινωνία, yeah. του κοινωνικού yeah. συνόλου. Ε, Συνεπώ, ε, το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο yeah. του είναι αυτό που mm -hmm. μόλι mm -hmm. περιγράφει. Δεν αποτελείται μόνο το εργάτη. Δηλαδή, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπο έχει πολλέ εγγυήσει για εμά. Το θέμα yeah. δηλαδή είναι ότι. Ε, δεν είναι υπέρ του συμφέροντος της εργατικής τάξης το να γίνει αυτή η εξόρρυψη. Ένα μικρό κομμάτι της εργατικής τάξης, δηλαδή 1500 ε, εργαζόμενοι, απέναντι σε 10 εκατομμύρια που είναι η Ελλάδα, α πούμε, να έλεξω τους το, το, 500 χιλιάδους που μπορούν να ανοίξουν σε μια άλλη τάξη, εντάξει, εντάξει 9,5 εκατομμύρια. Ε, δεν είναι αυτό το συμφέροντο της εργατικής τάξης, τα πληρολέξει μερίδα, η οποία ουσιαστικά είναι και το συμφέρον και από την άλλη. Γιατί μπο, μπορεί να μην το έχει καταλάβει, αλλά τι θα ζήσει μέσα σε όλο αυτό το. Αυτοί θα έχουν προσδόκιμο επιβίωση μέχρι τα 50 του χρόνια, αυτοί θα ζήσουν μέσα, στην, ε, ε, μέσα σε αυτή την καταστροφή την οικολογική. Και εντάξει, το δίκαιο των 1200 ανθρώπων, το δίκαιο εισαγωγικά ενώ στην εργασία, δηλαδή αυτό το ζουνιο δικαίωμα, ε, δεν μπορεί να καταπατά πούμε, το δικαίωμα επιβίωση δεκάδων ανθρώπων θα είναι στην περιοχή. Ακριβώ και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα πόσοι χιλιάδε άνθρωποι θα έχουν προβλήματα γη εξαιτία αυτή τη Ακριβώ. Επίση ε, να πούμε το εξή: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο. Ε, η αστική τάξη, εν πάση στην Ελλάδα, η αστική τάξη είναι κυρίω ε, κρατοκομία τη μεγαλωδία, δηλαδή μπαταξίδε, λαφρέμποροι, εφοπλιστέ ε, και τραπεζίτε κατά κύριο λόγο. Αυτό είναι η, η αστική τάξη σε ε, γενικέ γραμμέ, πράγματι βιομήχανη. Ε, να προσεταιρίζονται ε, του εργαζόμενου, να του βάζουν ασπίδα, ε, να του πουλάνε την παραμύθια ότι τα συμφέροντα ε, τη εργατική τάξη με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που του έχουν προσλάβει είναι κοινά. Yeah. Ε, και να του βάζουν ω ασπίδα και να διεκδικούν αυτοί ουσιαστικά τα υπερκέρδη των πολυεθνικών και των μεγάλων εργολάβων. Ε, αυτό δεν είναι αριστερό. Αυτό δεν είναι ε, υπέρ του συμφέροντος των εργαζόμενων, των αναμέρων ε, Αυτό είναι καθαρά υπέρ του συμφέροντος ε, των αστών. Και να πούμε ότι από την και πέρα υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία η οποία αντιπαλεύει. Και, αυτό, και αυτή η κοινωνία η οποία αντιπαλεύει αντιπα... υπό, ε, υπό του σωστού όρου. Δηλαδή, όλια, αν δεν υπήρχε το κίνημα αυτή τη στιγμή της, ε, στις κουριές, δηλαδή, Πού ήταν κυρίω κάτι της Χαλκιδικής, από ποια, ποια και να ήταν τα κίνητρα για τα οποία παλεύουν εντάξει, Μπορώ να ακόμα και, το ότι, και να, να μην είναι τόσο ιδεαλιστικά ρε, παιδόν, τα κίνητρα, δεν έχει σημασία Σημασία έχει ότι παλεύουν πάνω σε μια σωστή βάση για το σωστό αποτέλεσμα Το οποίο θα σταματήσει συγκεκριμένη επένδυση Λοιπόν, αυτό πιστεύω νομίζω το αναλύσαμε πλήρως στο συγκεκριμένο ζήτημα Θα περιμένουμε βάση περιπτώσει την... Ακόμα του Συμβουλίου τη Επικρατεία δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη να πούμε. Η... Δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη, καταρχά. όρος όρο δικαιοσύνη είναι ιδεαλιστικός Υπάρχει δικαστική εξουσία, η οποία ελέγχεται, η οποία διορίζεται, η οποία τι περισσότερε φορέ ε, παρά εξαιρέσεων, ιδίω ε, σε τέτοιου μεγάλα ζητήματα, μεγα... παίζονται με μεγάλα κέρδη και μεγάλε απώλειε αντίστοιχα, ε, γνωμοδοτεί και αποφασίζει υπέρ των ισχυρών. Τούκο λίγες φορέ που το έχουμε δει Θα αναμένουμε και από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε σε επάλληψης Ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να μας πάρει από κάτω Σε περίπτωση που ε, αποδειχθεί για άλλη μια φορά αυτό που μόλι το είπα Μέσα στις επόμενες μέρες θα αλλάξουμε θέμα Έχουμε το έχουμε Eurogroup Έχουμε ε, ε, την ε, συνεδρία στη Βουλή πούμε, Για τον πρόεδρο της Βουλής και τα λοιπά που θα γίνει η εκλογή του Προεδρείου, Έχουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ε, όλα αυτά, το Eurogroup δηλαδή και οι προγραμματικέ θα είναι σε μια άλλη εξάρτηση. Μια και τα κυρίαρχα ζητήματα θα είναι ο φοροσυμπακτικό μηχανισμό που θα λειτουργεί στο επόμενο διάστημα και σε σχέση με του φόρου εισοδήματος, με, το, με τον έμφυα, ε, με την αύξηση τη έμεση και τη άμεση φορολογία ε, και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η διατύπωση στι προγραμματικέ θέσει ενό όπω ισχυρίζεται παράλληλου προγράμματο το οποίο θα καταφέρει να μολύνει α πούμε. Ε, Κάποιε από τι οξύε γωνίε του, του μνημονίου, ε, που κατά την μα αυτό είναι στα μάτια ουσιαστικά. Αυτό το μνημόνιο δεν επιδέχεται βελτιώσεων, ε, γιατί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που πρέπει να ε, έρθει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ε, τα μέτρα αυτά, αν δεν είναι αυτά, θα είναι ισοδύναμα, αλλά τα οποία επίση θα πλήττουν τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, γιατί αυτή είναι η πηγή ε, τη σίγουρη ορολογία. Τη αποτελεσματική φορολογία για το κεφάλαιο και το ξέρετε το κεφάλαιο αυτό, μισθωτή συνταξιούχη δηλαδή κτλ. και, ε, και φόρο φυσικά επί των ακινήτων κτλ. Και, ε, και έμυση φορολογία ΦΠΑ, όπου κάποιο δεν μπορεί να τον αποφύγει. Ε, οπότε για μα το παράλληλο πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ήταν η προεκλογική εξαγγελία ε, προκειμένου ο να καταφέρει πάλι να βλύνει λίγο τι εντυπώσει από το μνημόνιο. Να πει εντάξει, ναι, με μνημόνιο, αλλά θα το εφαρμόσω πιο πλουραλαϊκά από του άλλου. Έχουμε το θέμα φυσικά των τραπεζών τη αναγεφαλοποίησης που θα πρέπει να γίνει για μία ακόμη φορά ε, μέχρι το τέλος του χρόνου ε, για μία ακόμη φορά χρήματα από τον ελληνικό λαό και μέσω της ερευστοποίησης τη δημόσια περιουσία, μέσω του ΤΑΙΤΕΔ αλλά και μέσω της φορολογίας θα κατευθυνθούν πάλι στη μαύρη τρύπα των τραπεζών ε, Αυτό είναι ο βαμπύρ πραγματικά που ρουφάνε το μεδούλ του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια με παντίο τρόπο, όπως θα έλεγα και οι οποίες θέλουν για μία ακόμη φορά να μας αγωνιζήσουν σε λαθμό εξακλίωσης, πλούρους και μάλιστα που λέγεται ότι αν δεν ε, ε, ε, παγωστεί μέχρι το ε, κεράς του πρόγραμμα δηλαδή αν δεν πληρώσετε τι χώρους σα με λίγα λόγια τα ραβασάκια, τα χαρέσεις κτλπ, αν δεν τα πληρώσετε αν δεν κάτσετε να φάτε του πληστηριασμούς σα και τα συναφή τότε θα συζητηθούν και ένα κουρέματο τον καταθέσιο Δηλαδή, δεν θα συζητήθηκε, είχε αποφασιστεί. Ναι, εμένα Το το... Πού θα Αν μέχρι τα Χριστόγια δεν έχεις τον όλα αυτά έτσι όπως πρέπει πάει. Κουρεύεστε, θα γίνει μπέλη Αυτό ουσιαστικά το BBRD. Θα δούμε που είναι Δηλαδή, σκεφτείτε να έχουμε ανακεφαλαιοποίησει τέσσερις φορές τράπεζες, να έχουν πάρει σπίτια, να ε, να μην έχει καταδικαστεί κανεί από αυτού του διαδεκόντια αυτού. μην έχει καταδικαστεί από την προσωπική του περιουσία, να βγαίνει ακόμα πιο ζάχαρη. Να μην επιτελούν καθόλου το έγκορο που υποτίθεται ότι επιτελούν. Να μα κουρέψουν τι καταθέσει από πάνω για να σωθούν. Και στο να απορροφθεί και πάλι στους ίδιου που έκαναν όλα αυτά τα εγκλήματα, α πούμε. Αντί να μπουν όλοι στα μπουντρούμια αυτοί, α πούμε, και να δει και να. Και να απολαύσουν τον ελληνικό λαό και αυτοί ναι. να έχουν τα λεφτά του σε όρμα και στα διάφορα τέτοια και να μην ξαναμίγουν ναι. πίση πέρα, για πέρα. Άρα δεν υφίσταται αυτό. Δεν υπάρχει. Στο φίλνι πέτρε του πεθίου, μόνο του. Αυτά θα είναι σε γενικέ γραμμέ τα θέματα για το Eurogroup και το θέμα των αγροτών. Δηλαδή, πρώτη είναι φορολογικά μέτρα κατά βάση του Eurogroup, αλλά και οι προγραμματικέ θέσει οι θα δώσω βαρύτητα υποτίθεται στο παράλληλο πρόγραμμα που είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το, το, το παράλληλο πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει, ε, τώρα ψυχουλάκια ας πούμε δεξιά και αστερά έτσι, να πέσει τα χταμάτια εντάξει. Έτσι, εντάξει, η ακόμα βρίσκεται ΣΥΡΙΖΑ αλλά με ορτώ, έτσι. Σύριζα, <συρίζα> λαμπωτώ, έτσι. <συρίζα> ε, μου και τα μισιά έριξαν ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δηλαδή... Ναι, συμφωνώ σε όλες, αλλά τα ναι, ναι, εννοείται, ναι, ψήφως Τι ναι, ναι. ναι. ε, να σου πω, θα δείξει. Ήταν, λιγόνη, ναι, όλο εισή το κίνημά μας επιμένουμε ότι μέσω της αμονιπαραγωής μπορούμε να καταφέρουμε ανατροφές. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την Εννοείται, και να αγκαλιάσει προσπάθειες ναι. τέτοιες. Να τι ενσωματώσουν δηλαδή, στην πολιτική της ράση, δηλαδή. okay. προς τη δράση. Και προ αυτήν την κατέθεση θα εργαστούμε το χρόνο διάστημα, που υπάρχει και θα υπάρξει και οργανωτική ανασυγκρότηση. Συγκρότηση θα έλεγα, δηλαδή είναι ένα νέο μέτωπο με αυτό τη λαϊκή ενότητα. Θα υπάρχει μια συγκρότηση σε καλύτερη βάση του μετοπικού σχήματο, να διασφαλιστούν οι συλλογικέ διαδικασίε, ε, να πούμε προ τα έξω στον κόσμο, γιατί έχουμε μπει σε μια φάση τη ιστορέπεια λόγω του ανεπιτυχού αποτελέσματο τη εκλογή, που δεν εισήλθε η λαϊκή ενότητα στη Βουλή. Και να δούμε πώ μπορούμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Ε, ε, με τα με το λαό ενωμένο ε, προ αυτήν την κατάσταση. Και επίγνωση του καθήκοντο που έχουμε, του εγωιστικού. Γιατί πραγματικά η λαοί μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά αποτελεί αυτή τη στιγμή μαζί με κάποιε άλλε συλλογικότητε ή οργανώσει με μικρότερη εκλογική επιρροή, αποτελούν τη μόνη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Και αυτό το μέτωπο πρέπει να διαβριθεί όσο ε, Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ότι τώρα σε, είναι σε εξέλιξη η δίκη τη Χρυσάβγη, α πούμε, για το. Θέμα του Πάνου Φίσσα για τη δολοφονία. Ε, κατέθεσε Έτσι. ο πατέρα και η μητέρα σήμερα. Εντάξει, συγκεκριτικέ καταφάσει, προφανώ των δύο γονιών που που τον το περίπτωση από τη δολεφού τη χρήση αργή. Εντάξει, κατανόμαστε, α πούμε, του υπαίθυνε, του υπαίτιου, ότι είναι η χρυσή αντιγεσία τη, α πούμε, ε, που έδωσε εντολίστε για να δολοφονηθεί ο Φίσσα. Το ίδιο το βίντεο που έλεγε ότι ο πατέλληλο περίμενε εντολί Λαγού ξέρω, για. Να που προβούν σε βιοπραγίες, ναι. δηλαδή υπάρχει μια τέτοιου είδους ε, ε, ε, ιεραρχία, εν πάση η οποία δίνει εντολή για κλιματικές ε, πράξεις, ναι. γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και το επίδικο, Σωστά. δηλαδή δεν είναι απλά ότι το Ναι. είναι ότι να ε, διαφανούν αυτό μέσα από την διαδικασία. Ε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εντάξει, η αντιφασιστική, α πούμε, δράση και οι θέσεις του κινήματο με σκεφτό μέτωπο είναι αποσαφημισμένες, στο μαρτυράει δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, mm. ε, που έχουμε συμμετάσχει σε όλες τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις, yeah. και για τον Φίσα, αλλά και γενικότερα. Σπου. Και βγαίνει στον αντιφαστικό αγώνα που γίνεται με δουλειά μερικιού και yeah. πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι και μέσα από διαδικασίες... Ε, ε, Διαπροσωπικών σχέσεων. Διότι ε. το, το, το αγώνα του Φιντιού έχει κολλαφθεί, έχει σκάσει την ελληνική κοινωνία. Ο Μιχαήλ Λεόμπορντ πήρε την πολιτική ευθύνη λίγο πριν τι εκλογέ, πήρε έναν 7%, 7% ε. Ε. έχουμε βάσιμε υποψίε να πιστεύουμε ότι ένα, ένα αρκετά μεγάλο μέρο των ψηφοφόρων, ε, αν, δε, αν δεν εγκρίνει, τουλάχιστον δεν κατακρίνει και ε. δεν καταγγέλει την ε. ε. πολιτική στάση με τον την κλιματική στάση, την νεο-ναζιστική στάση ας πούμε, και την δολοφονική ε, τακτική, τη πούμε, της Αυγής. Όλα αυτά τα αποδέχεται, καλά, μόνοι, <συσίλισμα> για ναι, ε, Δεν πιστεύουμε ότι 7% της ελληνικής κοινωνίας είναι νεο-ναζί, δολοφόνοι, αλλά μπορούν πίσω... να εύκολα να ταχθούν πίσω ναι. από αυτού. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, ναι, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. ναι, έχουν μια ιδεολογικά ε, κατασταλάξητη συγκεκριμένη ιδεολογία, όμω. Ε, μπορούν να τα χθούν και να ε, ενδυναμώσουν αυτές τις φωνές και αυτό το κάνουν με συνέπεια σχετικά. Mm. Λοιπόν, να πούμε ότι ε, κύρινα mm. δεν πληρώνουν σε papaki.gmail.com ε, το mail μας, ό,τι θέλετε μας στέλνετε εκεί, δεν πληρώνουν σελίδι μας στο facebook, ε, έχουμε ξεπεράσει τα 16.000 mail να πούμε επίση ότι η σελίδα μα είναι www.demplio.gr και κοινωνιών.gr. Στο σελίδα στο Ιντερνετ, εκεί υπάρχουν και πολλά θέματα σχετικά με τι θέσει μα και το συναντολίζονται καρπό. Σχετικά με την επικοινωνία που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα, έχει τηλεγραφή και το καθεξή, για ό,τι χρειαστείτε. Και να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τον φίλο συναγωνιστή. Uh, Χολίφτη τον πάνω για την uh, συντροφιά του και την βοήθεια: uh, Την uh, φιλόξενη uh, διαδικτυακή συχνότητα του πλατεία Αρέγγιο και την ελεύθερη να εβδομάδα. Ευχαριστούμε να <σ bureaucracy> θα... είστε καλά.